Radio Music Heaven, καλησπέρα σα. Όπω και κάθε φορά, ξεκινήσαμε με το μουσικό κομμάτι του Στράους, τα ΔΕΦΙΖΕΡΑΤΟΥΣΤΡΑ που έχει επενδύσει την ταινία 2001 «Οδύσσια του Διαστήματος». Η ταινία είναι και αυτή βασισμένη στο μόνιμο βιβλίο του Άρθρου Κλάρκ, το οποίο ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του και ο Κλάρκ ήταν ένας πρωτοποριακός συγγραφέας στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Οι πολλοί ήταν αυτού που καθόρισαν το είδος επιστημονική φαντασία. Το κομμάτι όμως του Strauss δεν γράφτηκε με αφορμή την ταινία, είναι πιο παλιό, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι και το κομμάτι αυτό γράφτηκε για ένα βιβλίο. Για το μόνιμο βιβλίο, ε, για να πούμε πιο θα είναι ένα φιλοσοφικό δοκίμιο μια φιλοσοφική νουβέλα για να είμαι απολύτως ακριβής, του Νίτσε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και το οποίο όποιο ασχολείται με τα φιλοσοφικά κείμενα, νομίζω οφείλει να το διαβάσει. Υπάρχουν ε, ιδέες που θα τις δούμε να διακατέχουν όλη τη φιλοσοφία του Νίτσε. Ο υπεράνθρωπος ας πούμε εμφανίζεται εκεί. Η ιδέα της των επαναλαμβανόμενων μοτίφων και πολλές άλλες ε, ιδέες του. Δεν είναι το πεδίο μου φιλοσοφία, δεν τα ξέρω τόσο καλά. Όμως ε, θεωρείται ένα από τα πιο αξιόλογα φιλοσοφικά κείμενα αυτό του Νίτσε έτσι λοιπόν σήμερα έχω επιλέξει εκτός από τα, αυτά που θα πούμε για τα βιβλία θα πούμε πολλά για τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες σήμερα έχω επιλέξει μουσικές ε, από ανεξάντλητο το θέμα ε, γι' αυτό θα περιοριστούμε σε κάποιες ελάχιστες οι οποίες ε, πατάνε βέβαια σε κλασικές φόρμες είναι εξάντλητο το θέμα, σίγουρα θα έχουμε ευκαιρία να κάνουμε και άλλε εκπομπέ με πιο σύγχρονο soundtrack, με άλλους χώρου ε, της μουσικής. Σήμερα επέλεξα κλασική μουσική πάλι. Έτσι. Ε, πριν συνεχίσω όμως θα βάλω ένα τραγούδι ε, τελείως διαφορετικό. Ε, όσοι έχετε δει το προφίλ μου ή έχετε ακούσει ε, ξέρετε ότι κατάγομαι και ζω στην πρέφεσα και την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε το Λάκη Παπά. Ε, ε, τον είχα γνωρίσει και εγώ όπως μικρή πόλη, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι ήταν δραστήριος στην πόλη του ερχόταν συχνά, συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις και ήταν πάρα πολύ αγαπητός σε όλους μας η Σίλια την Τετάρτη στο μουσικό ανιροδρόμιο έκανε με ένα πολύ ωραίο αφιερώμα και την ευχαριστώ για αυτό, θα μου επιτρέπεσε και εμένα να βάλω ένα τραγουδάκι του λάκι Παπά έτσι για να τον τιμήσω περισσότερο Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Σας με λοιπόν το Λάκη Παπά να καλησπερίσω εδώ τους ακροαθμές μας. Βλέπω από τα μέλη μας την Ευαγγελία, τον Τζον Ντόκ, τον Κώστα και την Παστέλα. Καλησπέρα παιδιά, ε, πολλές καλησπέρα στην Ελένη και στην Ευελίνα που επίσης μας ακούνε. Και να συνεχίσουμε λίγο με το θέμα μας. Όπως είχα πει, σήμερα το κυρίο θέμα μας θα είναι η ηλεκτρονική ανάγνωση. Είναι ένα φαινόμενο και αυτό της εποχής μας, πιο εντόνο και θα αναλύσουμε πως έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει τόσο κίνη όσοι ασχολείστε που παλαιότερα με τους υπολογιστέ. Φαντάζομαι, ξέρετε, ότι... Δεν ήταν η ηλεκτρονική ανάγνωση κειμένων στην οθόνη, δεν ήταν ακριβώς το φόρτε τους. Ήταν περισσότερο από ανάγκη κάποιο θα διαβάζει κάτι στην οθόνη του υπολογιστή του και λιγότερο επειδή ήταν πρακτικό να το κάνει η πρώτη κειμενογράφη, δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη ευκολία να αναγνώσει κανείς κείμενο. Ήταν στο να γράφουν χρηστικά θα λέγω, Είτε επίστολε, είτε εργασίε, βέβαια και βιβλία. Πολλοί συγγραφείς χρησιμοποιούσαν κείμενο γράφο, αλλά δεν είχε κανένα κατανοού ότι θα, σήμερα θα κάθεται. Χρειάζεται κάποιος να διαβάσει ένα ηλεκτρονικό αρχείο όπως διαβάζουμε ένα βιβλίο. Η τεχνολογία όμω εξελίχθηκε και έτσι σήμερα έχουμε φτάσει να μιλάμε για ηλεκτρονικούς ε, αναγνώστες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πρώτα το πρώτο τραγουδάκι μας από μια πολύ γνωστή ταινία ε, και θα συνεχίσουμε λοιπόν μετά. Καλησπέρι και την Έλενη που ήρθε και αυτή στην Παράιμας. Πολύ γνωστό το κομμάτι επέλασης των βα... κυριών του Βάγνερ. Ε, η πιο γνωστή ταινία στην οποία έχει ακουστεί, γιατί έχει ακουστεί σε πολλές, είναι το Αποκάλυψη Τώρα. Ε, φυσικά και αυτό το κομμάτι σχετίζεται, θα λέγαμε, με κάποιο λογοτεχνικό έργο, όχι ακριβώς λίγο, σχετίζεται περισσότερο με τις παραδόσεις του κύκλου του δαχτυλιδιού, το αχτυλιδιόνι Μελούγκεν, ο Χρυσός του Ρήνου και μέσα σε αυτό το κύκλο ο εμπνεύ και αυτό είναι το ίσως από τα πιο γνωστά θα έλεγα ορχιστρικά κομμάτια και έχει συνοδεύσει πολλές ταινίες, κυρίως λόγω του χαρακτήρα του πολεμικέ, θα έλεγα ή σε σκηνές με μεγάλη ένταση. Και να συνεχίσουμε τώρα λίγο για το θέμα της ηλεκτρονικής ανάγνωσης. Ε, φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει για τα αρχεία τα PDF ε, πιστεύω όλοι τα όσοι είμαστε σαν υπολογιστή τα έχουμε δει τα έχουμε χρησιμοποιούμε συνέχεια. Ε, αυτά τα αρχεία, τα έχει φτιάξει, τον τύπο αρχείων, συγγνώμη, τον έχει φτιάξει μια εταιρεία η Adobe και ήταν ε, η πρώτη προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στο εκτυπωμένο και στην απεικόνηση. Αυτός ο τύπος αρχείων ε, τη χρησιμότητα είχε αφενός με διασφάλιζε ότι αυτό που βλέπαμε στην οθόνη ήταν ε, και αυτό που θα εκτυπώναμε, δηλαδή ένα, η απεικόνηση όπως το βλέπουμε στην οθόνη θα το τυπώναμε και θα παίρναμε το ίδιο πράγμα και ένα δεύτερο ότι σε αντίθεση με τα, αρχαία, τα απλά αρχαία που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή δεν μπορούσες να παρέμβεις σε αυτό έτσι λοιπόν όταν Θέλεις να κάνεις ένα κείμενο και να το δώσεις και να μεταφερθεί, να διαβιβαστεί και όλος να μην μπορεί να παρέμβει. Ε, φαντάζεστε ε, ένα κείμενο με τεχνικές οδηγίες ή ένα κείμενο επιστημονικό να μπορούσε κάποιος να παρέμβει και να το αλλάξει. Μετά θα ήταν αναξιόπιστο. Και έτσι λοιπόν ε, ξεκίνησαν στην αρχή οι να διανέμουν τεχνικέ οδηγίε, περιοδικά κλπ. Μέσω αυτού του φορμά ε, του PDF. Βέβαια και αυτό το φορμά ήταν προσανατολισμένο κυρίως προς τον τεχνικό κόσμο που ούτως ή θα καθόταν μπροστά στον υπολογιστή του να δουλέψει ήταν πιο εξοικειωμένο με την ανάγνωση και λιγότερο τον αναγνώστη των λογοτεχνικών κειμένων. Κάποια περιοδικά φυσικά είχαν αρχίσει να εμφανίζονται σε αυτή τη μορφή με ανάμεκτα αποτελέσματα, εγώ θυμάμαι, το, τα πρώτα χρόνια που ο κόσμος δεν ήταν ακόμα τόσο πάρα πολύ εκείνο που έκανε με τα PDF αρχή ήταν απλά να τα τυπώνουν για να τα έχουν και να τα διαβάζουν μετά φυσικά από το εκτυπωμένο γιατί δεν αρκεί να είναι ωραίο το αρχείο το μορφοποιημένο στην οθόνη πρέπει να μπορεί και να διαβαστεί εύκολα και με σχετική άνεση από τον αναγνώστη. Την ίδια εποχή που είχε ξεκινήσει αυτά, έκαναν κάποιες φιλότιμες προσπάθειες και οι περιηγητές, οι browsers που λέμε, το διαδικτύου να απεικονίζουν κείμενα για ανάγνωση. Ε, βέβαια, τα κειμενάκια που εμφανίζονται στις περισσότερες τοσελίδες είναι μικρά σε έκταση θα λέγαμε. Είναι στο επίπεδο του άρθρου μιας εφημερίδας, ενός περιοδικού. Ε, έγινε όμως προσπάθειες και αυτά να απεικονίζονται όσο πιο καλά γίνεται και αυτά να μπορεί κάποιος να τα να διαβάσουμε και μεγαλύτερα κείμενα χωρίς ε, ιδιαίτερο πρόβλημα. Ε, δεν προχωρήσαν όμως και αυτά πάρα πολύ. Ε, και σίγουρα κανένα τότε δεν συζητούσε για ανάγνωση κανονικού, ε, κανονικού λογοτεχνικού κειμένου. Πάμε στην επόμενη μουσική επιλογή μας και επιστρέφουμε. αγαπημένος ο ένιος Μωρικών από τη γνωστή ταινία ο καλός οικοικός και ο άσχημος οι μουσικές του Μωρικών έχουν επενδύσει πάρα πολλές ταινίε. σε σχεδόν σε κάθε εκπομπή έχω βάλει κάποιες από αυτές για να συνεχίσουμε λοιπόν με το θέμα μας είπαμε ότι στην ηλεκτρονική ανάγνωση που πολύ νωρί προσπαθούσαμε να διαβάσουμε ένα εξεπέραστο πρόβλημα όμως όταν διαβάζει κάποιο ένα ηλεκτρονικό αρχείο, η οθόνη. Ε, στα πρώτα χρόνια οι οθόνε ήταν. Οι οθόνε ε, καθοδικού σωλήνα, όπω λέμε, οι CRT, ε, τι θυμάστε, πιστεύω κάποιοι πρέπει να έχουν ακόμα τέτοιε, τι μεγάλε αυτέ τη τηλεοράσει που είχαμε στα σπίτια και αντίστοιχα στου υπολογιστέ, τα monitor, όπω λέγαμε, ήταν και αυτά αντιστοίχων διαστάσεων ογκώδη κλπ. Βέβαια, το πρόβλημα ε, δεν ήταν ο όγκο που μα εμπόδεζε να διαβάζουμε. Το πρόβλημα είναι ότι οι οθόνε καθοδικού σωλήνα είχαν ε, θέματα με τη γεωμετρία και με την ευκρίνεια ήταν στην ουσία μικρές τηλεοράσει. η γεωμετρία τους δηλαδή το πόσο τετραγωνισμένα ή κυκλικά ή οτιδήποτε ε, ε, πως απέδιδαν τα σχήματα δηλαδή δεν ήταν πάντοτε καλή ήταν ένα από τα κύρια κριτήρια ποιότητας μιας οθόνης έτσι, ε, και φαντάζεστε ότι υπήρχαν σημαντικέ αποκλήσει ακόμα και στις καλύτερες οθόνες, γιατί ήταν ο τρόπος κατασκευής τους τέτοιους. Ένα άλλο πρόβλημα που είχαν ε, εντάξει, ανάλογα και με το μοντέλο βέβαια, έτσι, τα πανάκριβα μοντέλα λιγότερο, τα πιο φθηνά περισσότερο ε, ήταν το θέμα της ευκρίνεια. και ναι τον όταν βλέπουμε μια Φωτογραφία ή γενικά με ένα γραφικό. Η ευκρίνεια μπορεί να μην είναι και το. ή κάποιο βίντεο ακόμα. Η ευκρίνεια μπορεί να μην είναι το πρώτο ζητούμενο. Αλλά όταν προσπαθούμε να διαβάσουμε ε, κείμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένω, ε, η ακτινοβουλία, ο τρόπο λειτουργία μα στην ακτινοβουλία που εξέπεμπαν, το ρυθμό ανανέωση κλπ. κλπ Ήταν αδύνατον κάποιο να διαβάσει εκτεταμένα τουλάχιστον ένα βιβλίο σε αυτές ε, αυτά τα προβλήματα ε, λύθηκαν πολλέ όταν εμφανίστηκαν οι οθόνε, οι λεγόμενε, οι επίπεδε που λέμε σήμερα, η TFT και στη συνέχεια οι LCD και LED οθόνε. Αυτές έλυσαν το πρόβλημα, αφενό το πρόβλημα τη γεωμετρία, γιατί οι κατασκευεί έχουν άρεστη γεωμετρία, δεν ξεφεύγει εκεί κάτι. Η ευκρινιά τους ε, ήταν τι περισσότερε φορέ σαφώ ε, καλύτερη. Και φυσικά δεν εκπέμπουν και την ακτινοβολία που σε κούραζε τόσο πολύ στι οθόνε καθοδικού σωλήνη. Γινόταν ηλεκτρονικά, όχι με ακτινοβολία η απεικόνηση. Επομένω ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο. Είναι δηλαδή σήμερα γιατί περισσότεροι πιστεύω τέτοιες οθόνε έχουμε. Είναι πολύ πιο εύκολο να διαβάσει κάτι στην οθόνη, ακόμα και ένα πιο εκτεταμένο κείμενο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πόσοι από εμά όταν διαβάζουμε λογοτεχνία καθόμαστε μπροστά από τον υπολογιστή μας. Λίγοι πιστεύω. Όταν πρόκειται για ένα τεχνικό βιβλίο ή ένα επαγγελματικό είναι επιστημονικό είναι πάρα πολλούς κόσμος, του γραφείο του μπροστά από την οθόνη μπορεί να το διαβάσει. Όταν συζητάμε όμως για λογοτεχνικά βιβλία, περισσότεροι πιστεύω έχουμε μια γωνιά να το πω, μια άνετη γωνιά τελος πάντων που οσιρόμαστε με το βιβλίο μας και προσπαθούμε να ηρεμήσουμε και να διαβάσουμε. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που είναι τυχεροί και διαβάζουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν χωρί να τους ενοχλεί ο θόρυβος η φασαρία. Εντάξει, ο καθένας ε, έχει το δικό του στυλ τι δικές του προτιμήσεις ε, πάνω σε αυτό. Ε, το θέμα όμως είναι ότι δεν είναι και ότι πιο εύκολο να κάθεσαι μπροστά από έναν υπολογιστή από μια οθόνη και να διαβάζει ένα λογοτεχνικό έργο. Για να συνεχίσουμε με το επόμενο τραγουδάκι μας και ε, θα συνεχίσουμε με τα θέματα της ηλεκτρονικής αναγνώσης. Thank you. Ρώμη της Φωτιάς από το Βαγγέλη Παπαθανασίου, από την ομώνυμη ταινία του 1981, πολύ αγαπημένο κομμάτι και αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί πέρα από την ταινία για την οποία γράφτηκε και σε διαφημίσεις και σε πολλές άλλες ε, ντοκιμαντέρες, το έχω ακούσει. Ε, για να συνεχίσουμε τώρα με το θέμα της ηλεκτρονικής ανάγνωσης. Είπαμε προηγουμένως ότι ένα βασικό πρόβλημα ε, δεν είναι εύκολο κάποιος να διαβάσει ένα βιβλίο, ένα λογοτεχνικό βιβλίο, καρφωμένο σε μια καρέκλα μπροστά από έναν υπολογιστή. Ε, αυτό, σε αυτό έρθε να δώσει η λύση, η εξέλιξη της τεχνολογία που έφερε τη σμίκρυνση. Κάθε γενιά στην τεχνολογία, που ξέρετε, φέρνει και σμίκρυνση του εξοπλισμού. Ε, φανταστείτε πώς, ήταν, πώς ξεκίνησε οι απολογιστήρια και πού έχουν φτάσει σήμερα. Έτσι λοιπόν ε, ξεκίνησε να μικραίνει σιγά σιγά και ο εξοπλισμό. Ε, και εδώ έχουμε δύο, θα έλεγα, παράλληλες εξελίξεις αφενός μεν ε, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε όλο και πιο μικρέ συσκευέ που, που αυτό σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε όλο και πιο μικρέ και φορητέ οθόνε. Αφετέρου, δε αρκετέ εταιρείε ξεκίνησαν την έρευνα για ένα τελείω νέο είδο απεικόνηση το οποίο ονομάστηκε και αρκετά επιτυχημένα ηλεκτρονικό χαρτί. Ε, στην αρχή το λέγανε ηλεκτρονικό μελάνι, αλλά νομίζω τώρα έχει επικριτήσει όρου ηλεκτρονικό χαρτί που οδήγησαν αυτές οι δύο εξελίξεις η σμίκρυνση ε, το εξοπλισμό επέτρεψε πριν από λίγα χρόνια θα έλεγα τουλάχιστον για το ευρύ κοινό ε, στη δημιουργία των λεγόμενων τάμπλετ Τι είναι τα τάμπλετ Τα τάμπλετ είναι υπερφορητοί υπολογιστές στην ουσία ε, οι οποίοι έχουν, δεν έχουν πληκτρολόγιο έτσι, έχουν μόνο μία οθόνη και η οποία οθόνη είναι και αφής και χρησιμεύει για εισαγωγή κειμένου. Οι διαστάσει τους δε είναι κατά κανόνα μικρές έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα. Το δε βάρος τους ε, τι περισσότερε φάσεις δεν ξεπερνάει το ένα κιλό ενώ σημαντική πρόοδος είχε γίνει και στη, επειδή ακριβώ δεν έχουν πάρα πολλά κινητά και λοιπά μέρη που να τρώνε η μπαταρία έχουν ξεκινήσει για τα πρώτα τάμπλετ στι ε, 6 ώρε νομίζω και τώρα από ότι ε, ξέρω πέρα έχουν περάσει τι 8-9 ώρε διάρκεια ζωή ε, που σημαίνει ότι μιλάμε ακριβώ για υπερηφορητέ συσκευέ. Και κάπου εκεί ε, ξεκίνησε να γίνεται και ρεαλιστική η ανάγνωση ηλεκτρονικών. Βιβλίων. Ε, από την άλλη πλευρά άρχισαν να εμφανίζονται εξειδικευμένες συσκευές βασισμένε ε, σε αυτή τη τεχνολογία, στο ηλεκτρονικό ε, χαρτί που ήταν εξειδικεμένες για να μπορεί κάποιος να διαβάζει βιβλία. Θα πούμε περισσότερα λίγα αλλά θα πούμε κάποια πράγματα για το πώς ακριβώς είναι το ηλεκτρονικό χαρτί. Μην ξεχάσω, ε, Χθε κάτι που είχε άμεση σχέση με τα βιβλία, ε, χθε είχε συνάντηση το ελληνικό φαν κλαμπ της ε, Jane Austen, αν θυμάστε, είχαμε πει στην προηγούμενη κουμπή για το ωραίο το blog που διατηρούν. Ήταν συνάντηση διπλή, τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Ε, από ό,τι έμαθα, στη Θεσσαλονίκη ήταν αρκετά επιτυχημένη συνάντηση. Πέρασαν καλά. Από την Αθήνα δεν είχα νεότερο. Επομένως λοιπόν, νομίζω δικαιωματικά το επόμενο κομμάτι ε, πρέπει να, να έχει σχέση με την Τζενόστεν. Θα ακούσουμε λοιπόν το Αυγή από την ταινία Περιφάνεια και Προκατάληψη βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο της Jane Austen. Πόνο, και Προκατάληψη που είναι βασμένα στο βιλίο της Jane Austen αυτό το κομμάτι ε, να καλυσπερίσω τον Νίκο και την Αντωνία Κασίνα που ήρθαν και, αυτές, και αυτή στην παρέα μας ε, είχα, Είπαμε προηγουμένως ότι κάποια στιγμή βρεθήκαμε να έχουμε εξειδικευμένες συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης και tablets η μεγάλη τους διαφορά των δύο είναι στην οθόνη Uh, αυτά που λέμε tablet, η υπερφορητοί υπολογιστέ στην ουσία, uh, έχουν οθόνη οι οποίοι είναι LED, uh, ή, συγνώμη, είναι οθόνη αφή, uh, επίπεδη LCD TFT. Ε, και Η οποία είναι σαν τι συμβατικέ οθόνε που, που είναι το ίδιο e η φορητή, τα μόνιτρο σήμερα, είναι ακριβώ αυτή τη τεχνολογία. Ε, Αντίθετα, ηλεκτρονικοί αναγνώστε που είναι σε συσκευέ για ανάγνωση βασίζονται σε μια τελείω διαφορετική τεχνολογία που λέγεται ηλεκτρονικό χαρτί ή ηλεκτρονικό μελάνι ε, τώρα δεν θα μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες πως και γιατί ε, εκείνο που έχει ενδιαφέρον αυτή η τεχνολογία είναι ότι τα γράμματα δεν υπάρχει αυτό που λέμε ρυθμός ανανέωσης στην οθόνη, δηλαδή η οθόνη δεν σχεδιάζεται κάθε φορ, συνέχεια δυναμικά πολλές φορές το δευτερόλεπτο όπως σχεδιάζονται οι οθόνε των υπολογιστών ή των τηλεοράσεων. Αντίθετα, σε αυτή τη τεχνολογία η σελίδα φτιάνεται μία φορά και Παραμένει, παραμένουν τα γράμματα που βλέπουμε ή οτιδήποτε βλέπουμε σε αυτήν την οθόνη, παραμένει σταθερό ε, μέχρι ε, να το διαγράψουμε και να βάλουμε κάτι άλλο στη θέση του. Αυτό έχει δύο πλεονεκτήματα. Α, το μεγαλύτερο και το κρίσιμο όσον αφορά τη, το θέμα ανάγνωση είναι ότι δεν τρεμοπαίζει δεν υπάρχει ρυθμός ανανέωσης, δεν υπάρχει αυτό το τρεμούλιασμα, το τρεμόπαιγμα που και αυτό το φως που βγαίνει από μέσα, το οποίο σε τελική ανάλυση είναι αυτό που κουράζει τα μάτια. Τα γράμματα είναι ακίνητα, καταλαβαίνω ακίνητα εννοούμε τελείως ακίνητα. Είναι ακριβώς σαν να είναι όπως το τυπωμένο χαρτί, είναι... Δεν κινούνται καθόλου, δεν υπάρχει ε, διαφορές στη φωτεινότητα, δεν υπάρχει τίποτα. Επομένως είναι πάρα πολύ ξεκούραστο. Το άλλο πλονέκτημα είναι ότι ρεύμα χρειάζεσαι ε, μόνο όταν ανανεώνει την οθόνη. Δηλαδή στην ουσία όταν γυρίζουμε σελίδα θα λέγαμε. Αυτό έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι η διάρκεια της μπαταρίας δεν μετριέται πλέον σε ώρες, δεν σε μέρε, με τρία εβδομάδες πλέον, και νομίζω είναι και συσκευέ που διαφημίζουν κάτι για, μήνες, για ένα σίγουρα πάνω από ένα μήνα. Αλλά μία φόρτιση κάθε έστω κάθε τρει δεν είναι καθόλου άσχημη. Σχέση με κάποιο tablet, ακόμα όσοι έχετε από τα καινούργιου τύπου τα smartphones, όπω λέμε τα κινητά, ξέρετε ότι ε, κάθε μέρα σχεδόν θέλει τη εδώ πέρα συζητάμε λοιπόν για μια τεχνολογία η οποία δεν χρειάζεται, δεν έχει τόσο μεγάλε απαιτήσει σε, σε ενέργεια. Ε, Επίση έχει όλε σχεδόν τι ευκολίε που έχουν και οι εφαρμογές του πολιστές, δηλαδή μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να αλλάξει το μέγεθος των χαρακτήρων το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιους ανθρώπους μην ξεχνάτε πόσο επαιδευόμαστε πολλές φορές με βιβλία που έχουν, ε, που έχουν πολύ μικρή γραμματοσυρά όπως λέμε λοιπόν αυτά μπορούν άνετα να ε, μεγαλώσουν σε ένα ηλεκτρονικό αναγνώστη και οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες μπορούν να χωράνε πάρα πολλά βιβλία. Τα βιβλία, το, το κείμενο, το καθαρό κείμενο, περιθώ να πω ότι και στον υπολογιστή όπως και, σε, ε, και στους ηλεκτρικούς ανώσκια λοιπά, δεν είναι η σημασία που το διαβάζω το καθαρό κείμενο δεν πιάνει τόσο πολύ χώρο. Μιλάμε ε, για κάποια κιλομπάιτ, άντε κάποια μεγαμπάιτ στα μεγάλα βιβλία που είναι και μορφοποιημένα να πιάνει χώρο ε, εκείνο που τρώει το πολύ χώρο είναι ε, τα γραφικά, το βίντεο, ο ήχος θα τρώνε αρκετό χώρο έτσι λοιπόν ένας ηλεκτρονικός αναγνώστη μπορεί mm. να αποθηκεύσει πάρα πολλά βιβλία και όλοι παίρνουν και έξτρα μνήμη δηλαδή, περισσότεροι ηλεκτρονικοί αναγνώστε παίρνουν και έξτρα μνήμη, ε, Επόμενους ε, είναι μερικές χιλιάδες ε, βιβλία μπορείτε να το άνετα μαζί σα ανά πάσα ώρα και στιγμή Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι μας και θα επανέλθουμε στο θέμα μας Από την ταινία Μπλε, τους Μπίγνεφ Πράισνερ, το τραγουδί για την οποίηση της Ευρώπης, ε, είχε υποβλητική μουσική η ταινία αυτή του Κισλόφσκη, η, η τριλογίοι όλοι ήταν καλή. Ε, η Μπλε ταινία όμως πιστεύω ότι είχε τα πιο υποβλητικά τραγουδία. Για να λοιπόν, λέγαμε κάποια πράγματα για του ηλεκτρονικού αναγνώστε και τα πλεονεκτήματα που έχουν στην ανάγνωση. Είναι όντω πολύ ξεκούραστε συσκευέ και είναι φορεί, πολύ εύκολα φορητέ. Μικρό βάρο, 200, 300, 400 γραμμάρια, εκεί παραπάνω δεν πάει. Ε, τα μεγέθη των οθονών. Λίγο πολλοί έχουν τυποποιηθεί τι ε, 6 με 7, inches. τώρα θα με πληπωσαινοσε 6 με 7, ε, είναι σαν, στην ουσία η οθόνη που παίρνει, είναι σαν ένα βιβλίο μικρού σχήματο, σαν ένα paperback. Επομένω δεν είναι θέμα εφόσον μπορεί και διαβάζει σε αντίστοιχου μέθο βιβλίου. Σίγουρα μπορεί να διαβάσει και σε έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη. Ε, Αυτά όσον αφορά του ηλεκτρονικού αναγνώστε, αφήσα λίγο κατά μέρο τα τάμπλετ, τα, τα οποία είναι, γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Ε, βέβαια στο ερώτημα ένα μεγάλο τηλέφωνο είναι μικρό τάμπλετ δεν μπορώ να σα απαντήσω εγώ πριν να σε άλλη εκπομπή. Ε, σίγουρα στις οθόνες των τηλεφώνων μόνο εξανάγκης θα έχω δοκιμάσει για αυτό το λέω ε, Στις οθόνες ε, λοιπόν, των smartphones που κυκλοφορούν ακόμα και στα μεγαλύτερα που είναι 5-5,5 ίντσες ε, μόνο σε περίπτωση ανάγκη θα διάβαζα. Α πούμε, είσαστε σε κάποια ουρά χωρί ελπίδα διαφυγή που δεν είχατε προβλέψει να έχετε κάποιο βιβλίο μαζί σα, ε, μπορείτε να έχετε κάποιο στο smartphone και για μια ώρα ανάγκη καλό είναι μέχρι εκεί. Τώρα συζητάμε για τα tablet, τα οποία έχουν ένα υπολογίσιμο μέγεθο, ζητάμε για τα tablet των 7, 8 και 10 inch Αυτά ε, είναι τα οποία κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά, σε προσιτές πλέον τιμές θα έλεγα, και στο οποίο μας ενδιαφέρει κυρίως η ηλεκτρονική ανάγνωση. Αυτά έχουν ε, σαφώς περισσότερες δυνατότητες από τους ε, ηλεκτρονικούς αναγνώστες με την έννοια ότι κάνουν και άλλα πράγματα. Συνδέστε στο ίντερνετ, έχετε τις εφαρμογές σας, έχετε τα GPS και Πολλά πολλά ε, ακόμα. Ε, εκεί που είναι ο μεγάλο ανταγωνισμός είναι ότι οι οθόνε γίνονται όλο και καλύτερες. Ε, και έτσι το πλεονέκτημα που έχει το ηλεκτρονικό χαρτί ε, σε πολλές από αυτές τις συσκευές δεν είναι, ε, δεν είναι τόσο μεγάλο ε, και το λέω αυτό υπεύθυνα με ποια ότι με του τυχερούς που έχω πρόσβαση ε, τόσο στο tablet όσο και σε ηλεκτρονικό αναγνώστη και έτσι έχω και δουλέψει, έχω διαβάσει και στα δύο και ξέρω ακριβώ τι γίνεται. Υπάρχει ένα θέμα με τα τάμπλετ για να πείσω ότι έχω μία οθόνη που δεν θα με κουράσει family ενός ηλεκτρονικού αναγνώστη, ε, πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω. Δηλαδή ε, αυτά τα τάμπλετ που διαφημίζονται και κυκλοφορούν πολύ στις πολύ χαμηλές τιμές, στη χαμηλή κατηγορία τιμής, ε, δεν φτάνουν στο επίπεδο άνεσης μιας εξειδικευμένης ε, οθόνης. Ε, αν δηλαδή ένας από του κύριους σκοπούς που θα πάρετε το tablet είναι να διαβάζετε βιβλία, ε, τότε σαφώ θα πρέπει να πάρετε ένα ακριβότερο τάμπλετ και κάπου εκεί αρχίζει να, να μπαίνει και το τι άλλο θέλετε να κάνετε και λοιπά και λοιπά. παράλληλα και οι ηλεκτρονικο αναγνώστε προσπαθούν ε, να δώσουν ε, κάτι αντίστοιχο ε, τα περισσότερα μοντέλα σήμερα συνδέονται στο ίντερνετ έχουν wifi μπορείτε να συνδεθείτε στο ίντερνετ βέβαια με λίγο περίεργο τρόπο ε, δεν μπορούν να απεικονίσουν ε, όπω απεικονίζουν ε, τα διάφορα Τάμπλετε, κινητά έτσι, οι υπολογιστέ μα. Ε, κατά κύριο λόγο οι οθόνε του είναι ασπρόμαυρες μα πιο θα έχουν διαβαθμίσει στου, του γκρι. Ε, έχει εμφανιστεί, έχουν εμφανιστεί και οι οθόνε έγινε ηλεκτρονικού χαρτιού, ε, είναι ακόμα κρυβέ, βέβαια, και δεν έχουν γίνει τόσο κοινές. Ε, σιγά σιγά θα γίνει και αυτό Ένα άλλο θέμα με το ηλεκτρονικό χαρτί Είναι ότι ακριβώς επειδή Η οθόνη είναι στατική Δεν ανανεώνεται ε, μα ε, δημιουργεί το πρόβλημα ότι δεν είναι μεγάλη ταχύτητα απόκρισης δηλαδή ε, βλέπετε την οθόνη να σβήνει και να επανασχεδιάζεται αυτό εντάξει, γίνεται γρήγορα δηλαδή όταν διαβάζει ένα βιβλίο ο χρόνος στην ουσία είναι ιδίως με το χρονογυρίσματος σελίδας δεν είναι όμως αυτό που έχουμε συνηθίσει ε, όταν βλέπουμε όταν σερφάρουμε στο διαδίκτυο ή όταν βλέπουμε κάτι από το διαδίκτυο ε, ένα χαρακτηριστικό που έχουν όλοι οι ηλεκτρονικοί αναγνώσεις από τα πρώτα ε, χρόνια εμφάνισης τους, είναι η ικανότητα τους να αναπαράγουν αρχεία μουσικής. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί στη χώρα μας μπορεί να μην είναι τόσο διαδεδομένο, ε, αλλά στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένα τα λεγόμενα audiobooks, ηχητικά βιβλία τα οποία θα έλεγα ότι είναι, έχουν μεγάλο ποσοστό της αγοράς ε, δεν θυμάμαι ακριβές νούμερο πάντως είναι πολύ υπολογίσιμο ε, τα audiobooks τι είναι, είναι ε, βιβλία ηχογραφημένα κάποιος και συνήθως κάποιος γνωστός ε, ηθοποιός ε, ε, του ραδιοφώνου ε, και τραγουδιστές ακόμα ε, αναλαμβάνουν και λογαριασμό κάποιου εκδοτικού οίκου να διαβάσουν το βιβλίο. Και αυτό παλιά κυκλοφορούσε σε CD, Τώρα προφανώ κυκλοφορεί σε κάποια από τα πολλά φορμά ήχου MP3 α πούμε κλπ. Και έτσι οι ηλεκτρονικοί και θέλουν να πιάσουν και αυτό το κοινό έχουν και τη δυνατότητα να αναπαράγουν αρχεία τέτοιου τύπου βέβαια εκεί δεν χωράζουν τόσο πολλά για λόγους μνήμης, έτσι και νομίζω τώρα με τις τιμές που έχουν οι μνήμης δεν είναι η μνήμη ο περιοριστικός παράγοντας που έχουμε σε αυτά τα πράγματα ένα μεγάλο πλονέκτημα που έχω διαπιστώσει στα τάμπλετ έναντι των ηλεκτρονικών αγνωστών τουλάχιστον τη προηγούμενης Γενιά που κυκλοφορούσαν μάλλον πρόβλημα, μέχρι και πέρυσι, έτσι γενιά βέβαια στα ηλεκτρονικά είναι πολύ μικρέ, τρία χρόνια η κάθε γενιά, κάπω έτσι πάει νομίζω. Ε, λοιπόν, ένα μεγάλο πλεονέκτημα που είχαν τα τάμπλετ είναι ότι επειδή οι οθόνε του είναι συμβατικέ εισαγωγικά, ε, μπορούσε να διαβάσει το σκοτάδι. Ενώ στου ηλεκτρονικού αναγνώστε δεν μπορούσε, θέλανε φω όπω και το χαρτί. Βέβαια εδώ στις χώρες στις δικές μας, στις Μεσογειακές να το πω, πάντως στη δική μας χώρα το πρόβλημα αντιστρέφεται. Εν είναι ηλεκτρονικό αναγνώστη, μπορείς άνετα να τον πάρεις ε, στην παραλία, στην πλατεία μέρα μεσημέρι να διαβάζεις άνετα. Αν κάνεις το ίδιο με ένα τάμπλετ ή τελικά από, από το πολύ φως και τις αντιναγκές Κλάσεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τελεπορηθείς. Πρέπει να βρεις ίσκιο και βαθύ ίσκιο για να διαβάσεις. Ε, για να ανταποκριθούν σε αυτό το πρόβλημα τώρα από πέρυσι νομίζω έχουν κυκλοφορήσει και μοντέλα ηλεκτρονικών αναγνωστών τα οποία έχουν σωματωμένο φως. Ε, φως το οποίο δεν ενοχλείς στα μάτια με την έννοια ότι είναι ενσωματωμένο ε, κατά κάποιο τρόπο περιφερειακά Φωτίζει όπως φωτίζουν, ομοιόμορφα βέβαια, αλλά φωτίζει όπως φωτίζουν και τα μικρά φωτάκια που ξέρω αν έχετε, εγώ είχα δοκιμάσει που στερώναμε πάνω στα βιβλία για να διαβάζουμε χωρίς το σκοτάδι, χωρίς να ενοχλούμε πολύ τουλάχιστον τους γύρω μας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός επίπεδος σε συσκευών. Ε, πως θα επιλέξουμε αυτό είναι προσωπικό του καθενός θα πούμε κάποια πράγματα αλλά πρώτα ε, ας ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι στο αυτό το κομμάτι, Μάικλ Νάιμαν από την ταινία το πιάνο νομίζω ότι όλη η ταινία έχει εξαιρετικά κομμάτια επικεντρωμένα στο πιάνο βέβαια, έχω μία δυναμία στο πιάνο και στις πιανίστρες ας μου επιτρέπει να συμπληρώσω ε, ναι μου γράφω και εδώ ναι, είναι από τα πολύ όμορφα κομμάτια αυτό το συγκεκριμένο του Νάιμαν έχει γράψει πολύ ωραία μουσική ε, να συνεχίσουμε όμως και στο θέμα μας. Ε, μιλούσαμε λοιπόν για τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες και τα tablets τι θα επιλέξουμε. Ε, ο περισσότερος κόσμος σήμερα και αυτό το βλέπω ότι και στα μαγαζιά, στα καταστήματα που πουλούν αυτά τα πράγματα προς να προς τα προς τάμπλετ. Τα αυτό έχει την εξήγησή του γιατί με τα χρήματα που θα δώσεις ε, παίρνεις μια συσκευή που κάνει πολύ περισσότερα από το να διαβάζεις ε, βιβλία. Έχει εφαρμογές, σερφάρεις κανονικά στο ίντερνετ, ακούς μουσική, βιλιοπέζει βίντεο, ε, GPS που έχουν το περισσότερα ε, και εντάξει σε πολλά συνδυάζονται και με τηλέφωνα, με ε, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς από ευκολίες. Ε, ε, αντίθετα ηλεκτρονική αναγνώσεις προφανώς δεν είναι φτιαγμένη για να κάνετε τέτοια δουλειά. Βέβαια εγώ θα έλεγα το εξής, αν κάποιος, ε, έχει να, να επιλέξει, να δει τι ακριβώ θέλει. Δηλαδή αν ο σκοπό του είναι να πάρει ένα τάμπλετ για να διαβάζει βιβλία, τότε δεν το χρειάζονται και τα υπόλοιπα τσέπα. Θα στηριστεί πιο την υψηλότερη ποιότητα, να το Ο οθόνη και ε, ίσως θα στερηθεί και την ευκολία μεταφοράς και λοιπά είναι πιο οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες. Όπως επίσης αν θέλει να το παίρνει σε πολύ φωτεινά μέρη όπως εξήγησα, ε, τότε μάλλον σε ηλεκτρονικό αναγνώστη θα πάει. Από την άλλη αν κάποιος δεν έχει... Ε, δεν είναι αποκλειστικό σκοπός να διαβάζει βιβλία, τότε μοιραία θα πάει σε τάμπλετ. Ας πούμε, αν κάποιος έχει ήδη ένα καλό σμαρτφούν ε, που έχει πολλές αυτέ τις λειτουργίες και απλώς θέλει να διαβάζει βιβλία, ε, ναι, εκεί εγώ θα πρότεινα έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη και όχι ένα τάμπλετ εν πάση περιπτώσει η επιλογή είναι του καθενός ε, για τιμές ε, στις τιμές τώρα, τι να σου πω, ε, εξαρτάται από πάλι και εκεί υπάρχουν διάφορε δυνατότητες, διάφορα μοντέλα ε, ξεκινάνε από 100 και φτάνουν μέχρι 200 ευρώ νομίζω Μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δώσετε πάνω από 200 ευρώ σε καμία περίπτωση. Εγώ πιστεύω γύρω στα 150 ευρώ μπορείς να βρεις ένα πολύ καλό, να βρεις πολύ καλό ηλεκτρονικό αναγνώστη. Ε, δεν θέλω να φερθώ σε μάρκες ή σε, σε οτιδήποτε. Με μια μικρή αναζήτηση στο ίντερνετ θα... Θα βρείτε και στα τάμπλετ και στους ηλεκτρονικούς αναγνώστες Να τονίσω καλό είναι να κοιτάμε πότε κυκλοφορεί η συσκευή Και κατά ψέματα οι συσκευές που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια τα τελευταία... Δεν είναι δεν τελευταία δεκαετία έτσι Τα τελευταία ένα χρόνο, ενάμιση Είναι σαφώς καλύτερες από όσες κυκλοφορούσαν πριν από ε, δύο χρόνια Επομένω λίγο προσοχή για πόσο καινούρια ή παλιά συσκευή μιλάμε ε, Πιστεύω ότι είναι μια ε, σοβαρή επένδυση Έτσι, Το τάμπλετ το δικαιολογήσεις ως πιο εύκολα Τον ηλεκτρονικό αναγνώστη πρέπει να είσαι αφοσιωμένο στην ανάγνωση των βιβλίων Για να πεις ότι θα... Θα βγαλώ τα λεφτά μου ε, Αλλά όπως είπα Αν κάποιος έχει πρόβλημα γενικά Με τις οθόνες Και διαβάζει Δεν θέλει να διαβάζει ε, Με φως με, με οθόνες τύπου υπολογιστή Τότε πάλι ο ηλεκτρονικό αναγνώσης Προσφέρει την καλύτερη λύση Είναι Πολύ κοντινό στο να διαβάζεις ε, από βιβλίο. Ε, πιστεύω ότι τουλάχιστον στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη μπορείτε να... Ε, τάμπλετ σίγουρα μπορείτε να βρείτε. Πιστεύω με λίγο αναζήτηση μπορείτε να βρείτε και ηλεκτρονικούς αναγνώστες να τους ε, δείτε από κοντά. Ε, μπορώ και ένα σωρό βίντεο στο ίντερνετ... Ε, Ευτυχώ, ή δυστυχώς ανάλογα που το βλέπει κανείς ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και το μόνο εύκολο είναι συγκεντρώσεις πληροφορίες για οτιδήποτε χρειάζεσαι. Πάμε σε τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Ήταν η ραψοδία Σεμπλέ του George Gershwin. Είναι από την ταινία Ο υπέροχος Γκάτσουμπη Που πέρυσι κυκλοφόρησε η Φυσικά η ταινία είναι βασισμένη Στο μόνιμο βιβλίο Του Francis Σκοτ ε, Πάρα πολλά Καλά βιβλία Έχουν γίνει ταινίες ε, Δυστυχώς η σχέση Του Hollywood με τα βιβλία ε, Δεν είναι τόσο καλή Όσο θα ήθελα ε, Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχω δει εξαιρετικέ μεταφορές βιβλίων αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος του τα βιβλία τα κακοποιούν, θα μου επιτρέψετε να πω. Ε, για να... Τι να πούμε για εποχέ του ε, πριν το 70, κάποτε την που μας ο του Χόλιγουντ, τα βιβλία του Λιουβέρνα πούμε, που έχουν δυνοπαθήσει η ελληνική μυθολογία η ιστορία που έχουν όλα αυτά δυνοπαθήσει στα χέρια του Χόλιγουλ ε, τέλος πάντων χαίρομαι το τελευταίο χρόνια που βλέπω προσπάθειες να μεταφερθούν ε, ε, σοβαρά ε, τα βιβλία στη μεγάλη οθόνη και στη συνέχεια και στη μικρή, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι πλέον ε, είναι και η οικιακή προβολή ε, η κινηματογράφη μέχρι ένα σημείο από εκεί και πέρα πάρα πολύ σκοδόμος τα βλέπει σπίτι του από DVD, Blu-ray ακόμα και από ηλεκτρονικά φορμά ε, μια και σύζομαι τώρα το φορμά της μορφές των αρχείων ε, τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι αρχεία αρχεία υπολογιστή Όπω είπαμε, είχαμε την PDF μπορεί να είναι απλά αρχαία κλπ. κλπ. Ε, υπάρχουν όμω και εξειδικευμένα και αυτά τα βιβλία που κυκλοφορούν, κυκλοφορούν σε πιο εξειδικευμένα φόρμα. Ε, το πρότυπο θα λέγαμε, το κατά πρότυπο και διεθνώ αναγνωρισμένο για τα ηλεκτρονικά βιβλία, είναι ένα πρότυπο που λέγεται EPUB από το Electronic Publication. Και αυτά τα πρότυπα υπάρχουν γιατί πρέπει να μπορούμε να μορφοποιούμε τα βιβλία με ένα σκέτο κείμενο που να είναι ωραίο ομορφοποιημένο για να διαβάζεται σε, είτε τις αναγνώσεις σε δέμπλετ όπω είναι και ένα κανονικό βιβλίο ομορφοποιημένο χωρίς μόνο σε κεφάλαια κλπ. Εκτός από αυτό το πρότυπο όμως η κάθε εταιρεία να το πω έτσι, που έβγαζε ηλεκτρονικό αναγνώστη ή ο καθένας που ήθελε να πουλήσει, φρόντιζε να βγάζει και το δικό του φορμά. Με συνέπεια υπάρχουν και ασυμβατότητες. Ένα μεγάλο παράπονο της κοινότητας, της αναγνωστικής κοινότητας είναι ότι το e που είναι το πιο δημοφιλές και το πιο το πω, προσετώ, το πιο εύκολο φορμά βιβλίων είναι ασύμβατο με την πιο διαδεδομένη συσκευή, σειρά συσκευών για ανάγνωση βιβλίων και αυτό οφείλεται καθαρά στην πολιτική της εταιρείας που είναι πίσω στην πολιτική του Amazon. Το Amazon, το γνωστό βιβλιοπωλείο, δεν θα μπορούσε να λείπει από τα ηλεκτρονικά βιβλία και αυτό, αλλά το Amazon έκανε και κάτι άλλο. Κυκλοφόρησε και δικούς του ηλεκτρονικού αναγνώστης και Tablet. και εδώ θα λίγο προσοχή όταν αγοράζουμε το Amazon, προσέχουμε ε, γιατί έχουν τις ίδιες ονομασίες, προσέχουμε αν παίρνουμε ηλεκτρονικό αναγνώστη ή tablet, ε, γιατί μπορεί άλλο να θέλουμε και άλλο να αγοράσουμε ε, τελικά. Ε, λοιπόν το Amazon έχει το δικό του φορμαρχείο, ε, οι συσκευές του δεν διαβάζουν τα αρχή από το αντίπαλο να το πω έτσι τέλος πάντων, από το άλλο φορμά και αυτό δημιουργεί προβλήματα που πρέπει ο βιβλίοφιλος να υπάρχει τρόπος υπάρχουν υπάρχουν προγράμματα δεν κατεκριφούνται και παράνομο να το πω έτσι υπάρχουν προγράμματα που μετατρέπουν το βιβλίο από το ένα αφορμά στο άλλο Αλλά η μετατροπή όπως κάθε μετατροπή αρχείων Έχει και τα προβλήματά τους ε, ε, Επομένως δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο Ένα άλλο που μου επεσήμαναν σε σχέση με τα βιβλία Γιατί το Amazon έχει πολλά βιβλία Σχεδόν τα πάντα βρίσκει σε ηλεκτρονική μορφή Και σε καλές τιμές σου, ομολογήσω είναι ότι σου κάνει τη ζωή δύσκολη όταν προσπαθείς τις συσκευέ του Amazon να διαβάσεις βιβλίο που το έχεις αγοράσει από αλλού. Ε, σε κάποιες γίνεται πιο εύκολα, σε κάποιες γίνεται, ε, πρέπει να γίνει ολόκληρη φασαρία για να το καταφέρεις ενώ στους ηλεκτρονικούς αναγνώσεις από τις άλλες εταιρείες, από τις άλλες μάρκες που κυκλοφορούν ε, είναι πολύ απλό Συνδέχεται στην ηλεκτρικό, αγνώστε είτε στο ίντερνετ, είτε στον υπολογιστή οτιδήποτε και απλώς πετά στην ουσία μέσα, βάζεις μέσα τα, τα αρχεία, τα ηλεκτρονικά βιβλία και τελειώνει εκεί η ιστορία. Ε, στις συσκευές Amazon μου έχουν πει ότι υπάρχουν ε, διάφορα τέτοια προβληματάκια και είναι, και είναι κρίμα δηλαδή. Έτσι, γιατί αυτά ε, το μόνο που κάνουν στην ουσία είναι να αποθαρρύνουν το αγοραστικό κοινό. Ε, δείτε ας πούμε τι είχε γίνει τα πρώτα χρόνια με τα βίντεο που ήταν δύο τα φορμά και πόσο πήγε η ιστορία, το ίδιο πήγε να γίνει τώρα με, το, με τα Blu-ray και τα High Definition ε, DVD, ε, όλα αυτά που τον κόσμο από το να αποδεχθεί κάτι, κάτι καινούργιο. Ε, ούτε όλοι έχουν την πολιτερία να αγοράζουν διπλές και τριπλές συσκευές. Ε, επομένως να δούμε, ακούσουμε ένα, το επόμενο κομμάτι και να πούμε λίγο για το που βρίσκουμε τα ηλεκτρονικά βιβλία για να διαβάσουμε. <Τι> Ήταν το κομμάτι Fortuna Imperatrix Mundi από το κύκλο Καραμιναμπουράνα του Carl Forf και σα το έβαρα ολόκληρο, δεν το έκοψα στα, στο σημείο που συνηθίζουν συνήθω να το κόβουν. Καλό είναι να τα ακούμε ολόκληρα αυτά τα κομμάτια. Ε, και σε ποια ταινία δεν έχει ακουστεί αυτό το κομμάτι. Πότε ολόκληρο, πότε κάποια παραλλαγή του είναι νομίζω από τα κομμάτια που έχουν παίξει σε πολλές ταινίες ε, το Excalibur πούμε, το 1981 ή πιο πρόσφατα το γεννημένο δολοφόνοι του Oliver Stone και ένα σωρό άλλε δεν θυμάμαι τώρα κάποια συγκεκριμένη πάντως κάπου σε όλες αυτές κάπου ακούγεται ε, μιλούσαμε λοιπόν για τα... Ε, ασχοληθήκαμε λίγο με το Amazon γιατί έχει κάτι θέματα. Μας δημιουργεί κάτι προβλήματα σε θέλουμε να διαβάσουμε ηλεκτρονικά. Ε, πώς αγοράζουμε βιβλία ηλεκτρονικά ε, Πάρα πολύ απλά τα αγοράζουμε από διάφορες ιστοσελίδε, είτε από εξειδικευμένα ηλεκτρονικά βιβλιοπολία είτε από συμβατικά βιβλιοπολία τα οποία έχουν ιστοσελίδες στο ίντερνετ και πουλάνε και ηλεκτρονικά βιβλία Πλέον και στην Ελλάδα αυτό είναι εφικτό ε, όλοι σχεδόν, έτσι, ε, τουλάχιστον οι μεγάλη, η κεντρική βιβλιοπαραγωγή τη χώρα καλύπτεται, εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν τα βιβλία τους και σε ηλεκτρονική μορφή και αντίστοιχα τα διαθέτουν στα βιβλιοπολία, τα οποία όσο βιβλιοπολία έχουν ιστοσελίδα ε, μπορούν να τα έχουν και εκεί σε ηλεκτρονική μορφή. Ε, τα πρώτα βέβαια βιβλία τα οποία έβγαλαν εκδοτική και υποτίθεται ηλεκτρονικά ήταν σε μορφή PDF. Η μορφή αυτή ε, δεν είναι και η καλύτερη για να διαβάσει κανείς ε, ηλεκτρονικό αναγνώστη, έτσι μπορεί να ταλαιπωρηθεί λίγο γιατί δεν είναι φτιαγμένο το PDF για αυτή τη δουλειά. Είτε και σε τάμπλετ, α πούμε, μπορεί ανάλογα ε, να ταλαιπωρηθεί και, και πέρα λίγο. Δεν είναι το PDF, εν πάση περιπτώσει, για μικρέ οθόνε ή για. Οι ε, φορητές είναι, είναι για, για μεγάλη οθόνη ή για να το εκτυπώσεις και να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα Ευτυχώ τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει και τα διαθέτουν και στην, ε, από τη βλέπω βιβλιοσοφία ακολουθεί τη μορφή το πρότυπου EPUB ε, των ελληνικών εκδοτών Οπότε, Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ τα πράγματα ε, από άποψη τιμών τώρα γιατί είναι και αυτό το θέμα και στις ημέρε, τίχως δεν ημέρες τα χρόνια που διανύουμε είναι αρκετά σημαντικό ε, από θέμα τιμών το ηλεκτρονικό βιβλίο θα έπρεπε να είναι φτηνότερο ε, είναι, αν πάτε στα site των Βίλιο πολύ, θα δείτε ότι είναι φθηνότερο σε σχέση με το, με το έντυπο βιβλίο. Όμω εδώ θα πω το παραπάνω μου: ε, Δεν είναι διαφορά αυτή. Διαφορά αυτή είναι φθηνότερο, θα λέγαμε συμβολικά φθηνότερο. Ε, σε πολλέ περιπτώσεις δεν είναι καν 10% φθηνότερο από το βιβλίο. Βλέπει, με σου λέει, α πούμε το βιβλίο κάνει καινούριο. 17 ευρώ, δεδο δηλαδή λένε 17, 16 και λένε και έχουμε και ηλεκτρονική έκδοση 15 και 99 ένα ευρώ διαφορά για ένα ευρώ εντάξει και τη στιγμή που τι περιφέρει τόσες έχει και δωρεάν μεταφορικά για σημαίνει στην επαρχία μπορεί οτιδήποτε θα, θα πάρω το έντυπο ας πούμε πρέπει να έχει κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα χώρου ή οτιδήποτε για να πει ότι θα, πάρω το, θα προτιμήσω το ηλεκτρονικό θα μου πει, είναι και φορητότητα σωστό αυτό αλλά ε, ε, ε, αν κάποιο έχει να κουβαλήσει, πόσα βιβλίο κουβαλάει καθένα. να κουβαλήσει ένα βιβλίο και δεν συζητάμε τώρα ότι θα κουβαλήσει κανεί την Ιλιάδα ή την Οδύση. Έτσι συζητάμε για ένα απλό μυθιστόρημα, μια νουβέλα. Μπορεί να το κουβαλήσει. Γιατί εδώ υπάρχει και κάτι άλλο που να ξεπεραστεί. Είναι το κόστο τη αρχική επένδυση. Δηλαδή όταν θα κάποιο δώσει. 150 ευρώ για έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη περισσότερα για ένα tablet, αλλά τόσο, με το 1 ευρώ διαφορά σχέση με την έντυπη έκδοση και δεδομένου του πόσα βιβλία αγοράζει κάποιο το, το χρόνο ή πόσα έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει, θα τραβήξει σε μεγάλο μακρό χρόνο η απόσβεση. Πώ είναι τα πράγματα στι ηλεκτρονικέ αγορέ του εξωτερικού. Ε, καλύτερα ε, το Amazon, παρόλα τα άλλα λατώματα του έχει καλύτερες τιμές ε, όχι τραγικά καλύτερες της ε, καινούργιες εκδόσεις όπως πάντε κάτι μόλις κυκλοφορήσει θα το πληρώσει το παραπάνω δεν υπάρχει περίπτωση αλλά όπως και όλα τα πράγματα οι τιμές ακολουθούν την κατηγούσα όσο περνάει ο χρόνος επίσης το Amazon συχνά να βγάζει οι προσφορές και δίνει και δωρεάν βιβλία, δηλαδή στους συνδρομητές τα μέλη του, από το ξέρω δίνει σε δεκτά διαστήματα και κάποια βιβλία ε, δωρεάν. Ελπίζω κάποια στιγμή να το δούμε αυτό και στη χώρα μας, η εκδοτική κίνη να το δουν λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Ε, να με μην νοστάμες όμως και οι άλλες ε, ε, πλατφόρμες που διακίνουν ηλεκτρονικά βιβλία το κόμπο, το νουκ το το, το το AB ε, υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες και εκεί υπάρχουν αντίστοιχε προσφορές και εκείνο που κάνουν πολλές φορές όλες αυτές οι πλατφόρμες είναι στην ουσία επιδοτούν και την αγορά της συσκευής που θα αγοράσεις Κάτι αντίστοιχο είχε ξεκινήσει να κάνει εδώ πέρα, θυμάμαι μια προσπάθεια, κάνει ο δόλ, ε, δίνανε συσκευή με επιδότηση εδώ, κάπως έτσι με την περιπόθεση να γραφτεί συνδρομητή στα περιοδικά και σε εφημερίδες, δεν ξέρω κατά πόσον περπάτησε αυτό, αλλά εντάξει άλλο εφημερίδα και το περιοδικό, άλλο το βιβλίο, Θα προτιμούσα να βλέπω καλύτερες τιμές στα, στα βιβλιά. Είναι, είναι σοβαρό το θέμα και δεν ξέρω εγώ αρχίζω και, παρά, και παρώ κιόλα. Ε, λέει το βιβλίο έχει κόστος, έχει, είναι το χαρτί γιατί από πολλά χρόνια έχω μια μόνιμη ότι το χαρτί, ανεβαίνει το χαρτί ανεβαίνει το μεταφορικά του χαρτιού ε, έτσι ο Καναδάς, έτσι αυτό κτλ. Ε, στο ηλεκτρονικό βιβλίο τι ακριβώς ανεβαίνει οι τιμές της μνήμης πέφτουν οι τιμές των σκληρών δίσκων να. Κιλο, τι είναι, κιλοπάτε, ένα κιλοπάνει, ένα τεραμπιτε, πέφτουν. Οι τιμές των ευρυζωνικών συνδέσεων, των, των σερβερων, ε, πέφτουν γιατί να μην πέσει και τιμή του το ηλεκτρονικού βιβλίου θα μου πεις ναι εδώ είναι άλλα θέματα ε, ακριβώς αυτά όλα τα άλλα θέματα είναι που μας κάνουν κάθε φορά και απορούμε τι έχουν οι ξένοι και δεν έχουμε εμείς και μετά έρχονται απ' έξω και μας λένε να ρε παιδιά έτσι πρέπει να το κάνετε και ε, δεν είναι ωραίο δεν θα έπρεπε μόνοι μας να, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε πριν έρθει κάποιος άλλος και μας πει αυτός τι πρέπει να κάνουμε ή μας επιβάλλει, ε, τι να κάνουμε. Για να το σκεφτούμε λίγο, να παρουσιάσω λίγο το επόμενο κομματάκι. Ε, δεν ξέρω πώς έχετε δει μια ταινία που με τον Tom Hanks στο Φιλαδέλφια ήταν μια ταινία που μιλήσε για πράγματα από εκείνη την εποχή. Εντάξει, ήταν δύσκολα για το ευρύ κοινό, μιλήσε για το AIDS. Για μου φιλοφιλία ε, και δεν θα βάλω το που ασήγνω κομμάτι τη Street Sιλαδια. Θα βάλω ένα, μια κλασική άρια με σε τη ε, με τη Μαρία Κάλας την οποία εμφανιζόταν σε μία σκηνή του έργου που ήταν ο Τόμ Χάγκς με τον δικηγόρο του και ο Δικηγόρο προσπαθούσε να το πει το δικηγόρήστηκα και ο Τόμ Χάνξ του λέει, που ο ήταν τον του λέει κάτσε θα ακούσουμε αυτό και μετά θα συζητήσουμε Ήταν λοιπόν η όπερα «Λα Μάμα Μόρτα» από την όπερα «Ανδρέα Σενιέ» του ούμπερτο Τζιωρντάνο. Ούμπερτο Τζιωρντάνο Ανδρέα Σενιέ ήταν ένα ποιητή που εκτελέστηκε κατά τη καλλική επανάσταση και ήταν η έμπνευση για τον ούμπερτο Τζιωρντάνο για να γράψει αυτή την όπερα. Όπω βλέπετε υπάρχει και εδώ κάποιο λογοτεχνικό υπόβαθρο. Ε, Συζητούσαμε λίγο για, προηγουμένω για τις τιμέ που έχουν ή που θα έπρεπε να έχουν τα ηλεκτρονικά βιβλία. Λέγαμε για το κόστος, ε, από ότι υπάρχει τώρα και άλλη καραμέλα που ξεκινήσανε όπως με όλα τα ψηφιακά. Να, αυτό εντάξει δεν έχουμε κόστος ε, υλικό, έχουμε το κόστος πειρατεία. Αρχίσαμε πάλι, όχι είναι κριβάτα τα ηλεκτρίνικα η γιατί είναι οι πειρατές και τα αντιγράφουν και τα διανέμουν κλπ. Ε, εντάξει, να το δεχτώ όσον αφορά την αγγλόφωνη λογοτεχνία. Έτσι, τα τελικά βιβλία και τα λοιπά. Και τα φορά. Τα... Την ελληνική λογοτεχνία πιο ακριβό την. Τη κάνει πειρατεία, δεν είμαστε ούτε η αγορά ούτε είναι τα βιβλία μα παγκόσμια. Τουλάχιστον τα περισσότερα ε, δεν είναι παγκόσμια. Best seller, ώστε να τα κάνει ο, να μπει ο άλλο στον κόπο που, να, που δεν υπήρχαν και προφελκτικά και να πάει σε πειρατικά site και τέτοια για να τα βρει. Έτσι, δεν το θεωρώ σοβαρό επιχείρημα αυτό. Και καλό θα είναι έτσι να σου βαρευτούμε λίγο και να αρχίσουμε να κοιτάμε πως θα γίνουμε πιο σωστοί επαγγελματίες. Ε, δεν ξέρω ε, εσείς τι επαφή έχετε ε, και ο με το ηλεκτρονικό βιβλίο. Ε, να πω εδώ ότι κι εγώ διστακτικά ξεκίνησα. Έχω, διαβάζω έντυπα βιβλία εδώ και εντάξει από τα θα διαβάζω έτσι αλλά είμαι συστηματικός αναγνώστης είχα και εγώ τις επιφυλάξει μου για να περάσω σε αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο έτυχε κάποια στιγμή απέκτησα η που έτυχε εδώ και κάποια χρόνια απέκτησαν από αυτούς τους υπερφορητούς υπολίστητας τα τάμπλετ όπως λέμε και είχε το εξή πρακτικό ότι κάτι που μπορούσες να το κάνεις ούτε δεν μπορείς ακόμα να το κάνεις με λάθος και λίγο μπορείς να το πάρεις και στο κρεβάτι και στην πολυθρόνα για ε, να διαβάσεις και εντάξει μετά το περιήγεις στο ίντερνετ το επόμενο φυσιολογικό όταν είσαι στην αγαπημένη σου γωνιά, είναι Μήπως να δοκιμάσω να διαβάσω ένα βιβλίο. Και έτσι δειλά-δειλά έγινε η αρχή. ένα βιβλίο, έτσι, αγγλόφωνο εννοείται. Δεν τώρα ποιο ήταν το πρώτο. Και λοιπόν θα κάνω μια δοκιμή. Αν με κουράσει το παρατάω. Δεν έγινε και, και τίποτα. Ε, πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι ή, περίμενα. Οφείλω να ομολογήσω. Και κόλλησα. Ε, είναι πολύ πρακτικό μου ε, πάνει πάρα πολύ πρακτικό να έχω τρία, τέσσερα, πέντε βιβλία περασμένα εκεί πέρα και να μπορώ να διαβάζω ε, με γλύτων και από το, να έχω να κουβαλάω ε, και βιβλίο πάντα μαζί μου εκτός από το φορητό επομένως ε, έτσι ξεκίνησα ε, κάποια στιγμή στην πορεία Βρέθηκα από συγκινικό μου πρόσωπο, βρέθηκαμε και με ηλεκτρονικό αναγνώστη ε, και ο οποίος ε, από ό,τι ξέρω έχει κάνει την αποζουσία του έτσι λοιπόν δοκίμασαμε και στον ηλεκτρονικό αναγνώστη και είδα και εκεί πέρα πώς είναι να διαβάζεις και αυτό και όντως ε, είναι πολύ το πολύ άνετο και σε, ορι, σε ορισμένα βιβλία θα έλεγα ότι η ένα τι του τάμπλετ σε άλλα βιβλία α πούμε εντάξει το τάμπλετ είναι πιο καλό σε βιβλία που έχουν και ανάλογα και το φορμά πάντοτε έτσι και πως είναι φτιαγμένο το βιβλίο γιατί και γι αυτά δεν τα έχουν τυποποίησει ακόμα σε μεγάλο βαθμό ε, όπως έχουμε πει και προηγουμένω, ε, επόμενος η προσωπική μου εμπειρία έδειξε ότι είναι Πολύ βιώσιμη λύση. Α, ένα μειονέκτημα ακόμα που δεν είπα που έχει το τάμπλετ είναι ότι επειδή κάνει και άλλα πράγματα και κυρίως internet, email κλπ. λοιπά και λοιπά, προσοχή σου και όπου διαβάζεσαι μερίνο στο δουλειό, και η ειδοποίηση, έχετε μήνυμα ταχυδρομείου, έχετε εξαργό μήνυμα, ή ο Τάδε σας επεσήμανε σε φωτογραφία... Ανθρώπινο είναι, αποσπάσαι για να δω τι είναι, χάνεται ο ηρμό σου, χάνεται λίγο η μαγεία. Καλό είναι να, αλλά ποιος το κάνει, να απενεργοποιείς αυτές τις δυνατότητες των τάμπλετ, το όταν κάθεσαι να για Οι αναγνώστος πάλι δεν έχουν αυτά τα προβλήματα, μπορείς να είσαι πολύ πιο συγκεντρωμένος και να διαβάζει με μεγαλύτερη αφοσίωση. Ε, Ξέχασα να πω ότι σήμερα στην Αθήνα έχουν συνάντηση και, το, και οι βιβλιοσκόλικες που είχα αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή και ας ελπίσουμε ότι θα βγάλουν και κάποιο βιντεάκι για μας που ε, δεν μπορούμε να παρευρεθούμε να... εγώ χαίρομαι το όταν βλέπω βίντεο φωτογραφίες από συναντήσεις σε να αισθάνεσαι λίγο μέλο μιας ε, κοινότητα όταν είσαι από λίγο και δεν μπορεί εύκολα να παρευρεθείς. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι μας και αυτό από, από τη, τα βιλία της Jane Austen από το Λογική και βεστησία. Λοιπόν, ήταν το κομμάτι Μέδα κρίζη πια από την ταινία λογική και ευστισία, βασισμένο το μόνο βιβλίο τη Jane Oστε. Να καλυφτρήσουμε και τον ναι, Θεόνο που έρχεται και αυτό στη παρέα μα. Ε, μην ξεχάσω να σας θυμίσω το επόμενο Σάββατο ε, έχουμε την εκδήλωση όψή του φανταστικού που θα γίνει στην Αθήνα δεστυχώς γιος δεν είμαστε από εκεί εκεί πέρα και ο δικό μας ο Ορφέας, θα παρουσιάσει θα σε πάνελ και θα παρουσιάσει και τη δουλειά του κάποια μάλλον από τη πολυσχεδία δουλειά του θα λέγαμε Επομένω, ε, η εκδήλωσή στον τη Επομένω, όσοι μπορείτε και ευκαιρείτε, καλό θα ήταν να περάσετε. Είναι μακάρι να μπορούσα να πάω και εγώ, δεν στο το κρύβω. Ε, ο Ορφαία θα παρουσιάσει προ το βραδάκι τη δική του δουλειά. Μια χαρά είναι και μπαράκι, από ό,τι ξέρω, έχει κοντά. Επομένω, καλό θα ήταν όσοι μπορούν να παρευρεθούν. Λοιπόν, ε, λέγαμε για τους, ε, σήμερα ήμασταν αφιερωμένους τους αναγνώστες στα ηλεκτρονικά βιβλία. Αυτό. Ε, ένα άλλο πλονέκτημα που είπαμε ότι έχουν τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι το θέμα του χώρου έτσι σε πολλά σπίτια ο χώρος είναι περιορισμένος. δεν έχουμε όλοι την πολυτέλεια να μενουμε σε αγκλιοκους πύργους να το πω έτσι, με αυτές τις τεράστιες βιβλιοθήκες που βλέπουμε στις ταινίες και ζηλεύουμε η περισσότεροι κατάψαματα και στριμωχνόμαστε λίγο μακάρι Απομένως, όταν εμείς τριμόχρηστε καθόλου, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο χώρος ε, στου περισσότερους δεν περισσεύει. Εκεί πέρα τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν σαφές πλεονέκτημα και αν βάλουμε και τη δυνατότητα που οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο μπορείς να το να έχεις αντίγραφα ασφαλείας τα οποία θα τα έχεις ακόμα και στο διαδίκτυο, στις, σε κάποια από και οι υπηρεσίε που αποδεκεύουν αρχεία... καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο... ...και η διαχείρισή τους είναι πάρα πολύ εύκολη... Ε, ...με τα εργαλεία αναζήτηση που υπάρχουν πολύ σε εύκολα γρήγορα... ...να δεις τι έχει τι δεν έχει τη συλλογή σου... Αυτό. ...και όπως μου είπε και... <laughs> και κάποιος εδώ πέρα... Ε, ...δεν χρειάζεται και <laughs> <laughs> βασικό, βασικό, για, για όσοι είναι νοικοκύριδες, είναι το ξεσκόνησμα είναι πολύ βασικό, πιστεύω. Ε, υπάρχει μια διαμάχη και γιατί καινούργιο δεν υπάρχει διαμάχη. Ε, έχουν βγει κάποιοι οποίοι ε, αντιτίθεται στο ηλεκτρο, ηλεκτρονική ανάγνωση και και ε, γιατί δηλώνουν ότι θα χαθεί η μαγεία της ανάγνωσης, θα είναι ε, δηλώνουν αρκετοί ορετευμένοι με τη μυρωδικιά των βιβλίων με το σχήμα, με το χρώμα κλπ, κλπ. με την εμφάνιση μου θυμίζει λίγο αυτό στη μουσική ε, κάποιοι είναι πέρα του βινιλίου, κάποιοι είναι με το CD εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι ε, η εξέλιξη είναι εξέλιξη σε αυτά τα πράγματα και δικά στη τεχνολογία δύσκολα ε, μπορείς να την αγνοείς ή να της αντισταθείς εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή το λόγο κάποιο να πάρει να θέση εγώ διαβάζω μια χαρά και σε ηλεκτρονική μορφή τα βιβλία και σε έντυπη μορφή τα βιβλία... Ε, Ανάλογα πού θα το βρω, πόσο, σε τι τιμή θα το βρω, έτσι. Αν πει ένα λευκόμα, προφανώ δεν ζητάμε και λευκόμα. Ένα λευκόμα είναι περισσότερο εικόνε, ένα πίνακα. εκεί δεν θα το πάρει ηλεκτρονικό αναγνώστη. Δεν έχει νόημα. Ε, αλλά συζητάμε για τα κοινά βιβλία τα λογοτεχνικά βιβλία που είναι κατά κύριο λόγο κατά κύριο λόγο είναι σχεδόν 100% κείμενο έτσι εκεί πέρα εγώ δεν βλέπω κάποιο λόγο ε, εντάξει αν αντιμετωπίσουν το βιβλίο με τη βιβλιοδεσία τους ανέργο τέχνη ε, και εκεί πέρα υπάρχει όντω ο λόγο, ναι καλό είναι αλλά να ρωτήσω κάτι πόσοι έχουμε τα, τα βιβλία που αγοράζουμε είναι όμορφα, βιβλιοδετημένα ή δερματόδετα ή με κάποια επιμελημένη βιβλιοδεσία, πώς από τα βιβλία μας ε, αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ καλά, μπορούμε να τα αγοράσουμε ένα πάσαρο και στιγμή να τα αγοράσουμε έντυπα, ε, τα βιβλία όμως που αγοράζουμε τα, τα απλά βιβλία τα χαρτόδετα, τα paperback που λέμε, που τα διαβάζουμε και ενδεχουμε μόνο μία φορά ε, εκεί πέρα δεν βλέπω το λόγο γιατί πλειονεκτεί το έντυπο έναντι του ηλεκτρονικού αλλά με πάση περιπτώσει οι προτιμήσει του καθενό είναι σεβαστές ε, πάμε να ακούσουμε ένα ταγκό τώρα από την, την λευκή ταινία του, της σειράς τρία χρώματα του Κις Εγώ, Εμένα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να άρεσε και σε εσά, ε, Για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Ε, μιλήσαμε για του ηλεκτρονικούς αναγνώστες. Κάναμε μια μικρή περιήγηση, μάλλον στην ιστορία, τη ηλεκτρονικής αναγνωστης. Είπαμε για τις συσκευέ, είπαμε για τα φορμά, είπαμε κάποια πράγματα για τις τιμές και τα υπόλοιπα. Ε, Πιστεύω ότι σα ενημέρωσα όσο μπορούσα ε, καλύτερα. Περισσότερε πληροφορίε αναγκαστικά θα πρέπει να αναζητήσετε. Ε, κάποια site έχω ήδη αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή. Ε, νομίζω το πιο πλήρε ελληνικό site για την ηλεκτρονική ανάγνωση και του αναγνώστε είναι ο ηλεκτρονικό αναγνώστη που είχα αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή. Τη διεύθυνση θα την ξαναγράψω στι σημειώσει τη εκπομπή μου ένα άλλο site επίσης που πρέπει να αναφέρουμε το οποίο βέβαια δεν είναι τώρα και ηλεκτρονικά βιβλία είναι για τα απλά τη βιβλία ένα site που ασχολείται με την ανταλλαγή των βιβλίων και μάλιστα την ανταλλαγή όχι τόσο ένας προσάνωπας έχουμε συνηθίσει αλλά θα λέγαμε την απελευθέρωση σαυτικά των βιβλίων μιλάμε για κάτι που στο εξωτερικό το με τον αγγλικό όρο book crossing που συνέστασε το εξής, αφήνουμε σε κάποιο σημείο της πόλης μας ή σε κάποια σημεία, αφήνουμε ένα βιβλίο ελεύθερο, ελεύθερο να το πάρει, ο επόμενος που θα το βρει να το διαβάσει και αυτός με τη σειρά του ε, δεν, εντάξει, δεν μπορεί να το εποχρεώσει κανένας αλλά και αυτός με τη σειρά του να το αφήσει να, κάπου, να το πάρει κάποιος άλλος και έχει εξελιχθεί αυτό σε ένα πολύ όμορφο χόμπι και, και στην Ελλάδα ε, από το ναι υπάρχει και στην Ελλάδα και ε, υπάρχει και φόρουμ των Ελλήνων book crossers όπως ε, όπως λέγονται και μπορείς τα βιβλία αυτά όταν έχουν συνήθως κάποιο στο εισόφυλλο έχουν κάποιο ετικέτα, κάποιο καρτελάκι με ένα κωδικό και μέσω του οποίου μπορείς να παρακολουθήσεις τις διαδρομές του βιβλίου ή αυτού που βρήκες ή αυτού που άφησες και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφο χόμπι, δεν δηλαδή βρεθείτε ή αν έχετε πρόβληση κάποια από τα σημεία που μπορούν να βρεθούν τέτοια βιβλία, δοκιμάστε το. Δεν ξέρετε που θα βρείτε το επόμενο βιβλίο που θα σας συγκινήσει. Και με αυτά τα λίγα θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τελευταίο κομμάτι, με ένα από τα πιο αγαπημένα όχι μόνο δικά μου, από τα πιο αγαπημένα παγκοσμίως βιβλία ε, τον άρχοντα των δαχτυλιδιών το κομμάτι ένα από τα πολύ υπέροχα κομμάτια της ταινίας και ερμηνευμένο από μία σωρότερη για μένα φωνές ε, την έννοια. be an On you. May it be when darkness. Lord of the Rings. Εδώ τελειώνει επίσημα η εκπομπή τουλάχιστον όσον αφορά το βίβλιο, ο φιλικού αυτά που είχα προετοιμάσει και να παρελώσει την εκπομπή ε, κατόπιν λαϊκής θα έλεγα απέτησης θα συνεχίσω για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο να κρατάω παρέα να γεφυρώσουμε λίγο το κενό μέχρι να αναλάβει ο Δημήτρης αρκετά αργότερα βέβαια στις 10 θα προσπαθήσω να γεφυρώσω λίγο το κενό έχω εδώ κάποια τραγούδια τα οποία, πώς να το πω κόπηκαν από την Playlist καθώς έφτιαχνα έκανε τι επιλογές για τη σημερινή εκπομπή βρήκα πάρα πολλά και ωραία τραγούδια τα οποία ε, αναγκαστικά χωρούσαν κάτι έπρεπε να μείνει απέξω από διάφορες ταινίες επομένως θα προσπαθήσω να σα κρατήσω λίγο συντροφιά με αυτά και όταν βαρεθείτε μου λέτε και εγώ φεύγω πάμε λοιπόν να ακούσουμε όπως είπα από τον ε, ε, αγαπημένο μου ένιω το τραγούδι της Αγάπης το ορχιστρικό μόνο της Αγάπης από την πολύ γνωστή ταινία σύνημά ε, Ο Παράδεισος πολύ ωραίο και αυτό το τραγούδι μου αρέσουν αυτά τα τα, τα αυτές οι μελωδίες ο Μωρικών όπως σχολιάζουμε <χεχε> και στο ΣΑΤ ναι είναι χαλαρωτικός ναι, που μόνος οφείλω να σας ξυπνήσω λίγο για μισό λεπτό ο ίνιο Μωρικών είναι κατηγορία που μόνος του θα έλεγα αλλά επειδή για να με ότι κοντά μην να σας πάρει ύπνος, για να το ζωή λίγο Λοιπόν, ήταν η ουβερτούρα του Γουλιέλμου Τέλο από το Ρωσίνη, για Ροσινί, ε, Και είναι από ταινία και αυτό. Αυτό ήταν στην ταινία Κράμερ εναντίον Κράμερ, παλιά ταινία. Δεν ξέρω πώ τη θυμάστε. Έτσι, να μην λέμε. Ελπίζω να σα ξύπνησα αυτό το κομμάτι, αν και. Έχω και κάτι ακόμα το οποίο αυτό, αυτό έπρεπε να βάλω ε, για άκουστε το λίγο και θα σας πω για τη ότι αυτό έπρεπε να βάλω. το κομμάτι λοιπόν είναι από την όπερα του Πουτσίνι του Ροντό και ομάζεται Νεσούν Ντόρμα έλλιος κανείς να μην κοιμηθεί <laughs> νομίζω ότι αυτό πρέπει, δεν πειράζει ε, είναι πραγματικά μεγάλος ο πλούτος των κομματιών τα οποία ε, Έχουν χρησιμοποιήσει τι ταινίε. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένω ε, έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετέ ταινίε. πιο πρόσφατη νομίζω ήταν το νησί. Ε, το ακούγεται και στην ταινία Κάντε όπω ο Μπέκαμ και στη, παλιότερα στι συμμάγησης του Week έχει ακουστεί αυτό το κομμάτι και νομίζω και σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσει ε, το χρησιμοποιούν ε, είναι όπως ο μεγάλος ο των κομματιών κάποια θέματα βέβαια επαναλαμβάνονται συνέχεια και είναι και πολλά τραγούδια από ταινίε, τα οποία έχουν, ξεκίνησαν να επενδύσουν για ταινία και έχουν ε, ε, γίνει επιτυχίες Ελπίζω κάποια στιγμή με τη βοήθεια ποιον που κατέχεται τα μουσικά καλύτερα από μένα να κάνουμε και ένα τέτοιο φιέρμα να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα ε, εκεί που κοίταζα, τι άλλες ηχογραφήσεις έχω έχω και μια πολύ ωραία ε, από το που βρήκα από τον Χέρπερ που Von Karagian, με τη φιλαρμονική του Βερολίνου είναι το Ιντερμέτσιο Συμφώνικο από το γνωστό συμφωνικό έργο Καβαλαρία Ρουστικά. Αυτό ακούγονταν στην ταινία Ονονό Νούμερο 3 αλλά όχι ακριβώ αυτό το ίδιο με αυτού του συντελεστέ. Αλλά αφού το σε, έχω ένα θέμα με του Γκάραγιαν και τη φιλαρμονική του Βερολίνου. Επομένω, Προτίμησα να βάλω αυτή την εκτέλεση ε, για ακούστε το. Να σα άρεσε το κομμάτι έχει μια γλυκύτητα ο ήχο που βγάζει η φιλομόρκη του βερολίνου με τον κάρακιν. Έτσι πω έγω να είμαι επηρεασμένο. Και ψάχνοντα τη μικρή μου συλλογή, βρήκα κάπου σε ένα βρίσκω ξεχασμένο και ένα κομμάτι. Σχημό, από το από τη όσα παίρνει ο άνεμος ε, είναι γιατί ε, το μέρος εκεί που είχε το σπίτι την ε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος δεν είμαι δεν είμαι δικός επειτα στην ίδια που το σαρέσει πολύ αλλά είμαι περιττός είπα από το όσα παίρνει ο άνεμος λοιπόν ε, από το σαουντράκι για ακούστηκες το το κομματάκι. μεγάλη επιτυχία η ταινία νομίζω ότι είναι ε, πασίγνωστη, δημιουργήσει ολόκληρο πω, κύμα fan club θα έλεγα ε, ενδεχομένως ήταν και η πρώτη ταινία που συγκίνησε τόσο δοκινώστε ε, να υπάρχουν ε, άνθρωποι που δημιούργησαν αυτό που λέμε fan club ε, η συνέχεια προσπαθήσαμε τώρα στον πριν από δεν θυμάμαι πόσα χρόνια για να γραφτεί και να γυριστεί μια συνέχεια του όσα παίρνει ο άνεμο, αλλά το αποτέλεσμα, μάλλον εντάξει, μάλλον φτωχό, κρύθηκε. Δεν, δεν άκουσα να περπατήσει πολύ. Ε, τώρα θα, το επόμενο ήταν κατά κάποιο τρόπο παραγγελία ε, μου το ζητήσανε το έχω στη συλλογή και είναι και σχεδικό με ταινία το βάζω και εξαιρετικά αφιερωμένο σε αυτή που μου το ζήτησε απολαύστε το Ήταν τον Πολερόλ, λοιπόν, του Μωρή και που δεν έχει ακουστεί αυτό το κομμάτι. Ε, νομίζω πιο πρόσφατα πρέπει να ήταν στο Μούλεν Ρουζ, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Ελπίζω να άρεσε και, και, που, και αυτή που μου το ζήτησε. Πιστεύω καλή να καλυσπέρισσε ω παρέα μα το φίλο μα το Σάκη Κρουπό και επί να το αφιερώσω το επόμενο κομματάκι, είναι κλασικό και είναι από το φιλμ Επαγγελματία. Πιστεύω θα του αρέσει. Ήταν ε, η μουσική πάλι του Ένιο Μωρικόνε από την ταινία Ο παλιά ταινία, το Ζαν Πολ Περμοντό, μία από τι ε, μεγάλε κλασικές ερμηνείες του Περμοντό και για την εποχή τη πολυκοπημένη ταινία είχε κάνει αίσθηση ε, και μεγάλε ταινίε που μα έχουν δώσει μεγάλα τραγωδία ε, και ορχηστρικά χωρί καμία εμφιβολία. Ε, πάντοτε ένα μεγάλο βιβλίο ή μια ταινία, ε, ακόμα και ένα πήμα εμπνέει θα έλεγα το και είναι παρατηρημένο ότι ένα έργο μπορεί εύκολα να αποτελέσει έμπνευση για ένα άλλο έργο Το είπαμε και στην αρχή αυτό και με το θέμα της εκπομπή και με άλλα. Ε, να συνεχίσω, ναι, εντάξει, έχω ακόμα να συνεχίσω με ένα κομματάκι πάλι από τον Άρχοντα των Δαχτυλίδιων με τη φωνή όμω τη Άννη Λένοξ αυτή τη φορά και όχι της ε, Ένια. Night is falling. You've come to Jenny's end. Sleep now, dream of the ones who came before. They are calling from across the distant shore. Why do you weep?